Ρε κουνούμα, λέ. Εγώ θέλω να δουλεύω 15 ώρες την για 3 μέρες την εβδομάδα και να πηγαίνω μετά να τα τρώω στα ουφάδικα. Εσύ τι πρόβλημα έχει. Στα ουφάδικα, δεν θες, τα μπουζούκια. Όχι, στα ουφάδικα, εγώ είμαι παλιό, παστανταντανή, με old fashioned guy. Παλιό μπουζούκι, εννοούσα και εγώ, άτσι, Δημητρίου, δούκησα. Δεν είσαι τίποτα, δεν ήσουνα ποτέ, δεν είσαι τίποτα που πρέπει να θυμάμαι. Άρε φίλε, δεν το σκέφτηκα έτσι. Να το τρώω στη δούκισα, ε, καλή φάση. <σίλιο> <σίλιο> <σίλιο> <σίλιο> Ε, τώρα συγγνώμη. Τέλο πάντων, ουφάδικα, ουφάδικα, ε, τι θε να παίξει, ποδοσφαιράκι ξαπλωτό. Ποδοσφαιράκι ξαπλωτό ναι, αυτό με το του το 1982. Αυτό, εντάξει. Έτσι. Παίξει, αυτό, ε, τι τι είναι πρόβλημα είναι. Όχι, κανένα πρόβλημα. Δούλεψε τρει Να σου πω, Αυτέ τι τρει μέρε θε και σε αυτέ τι τρει να πληρώνεσαι. Εκείνε τι τρει μέρε που θα δουλεύω θέλω να πληρώνω. Εντάξει, όχι να πληρώνουμε. Τώρα εντάξει, θα, να μου φτάνουν για δύο ουφάδεκα. Δεν έχετε σκεφτεί μέρες. ότι είναι μια παράλογη απέτηση αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί το κράτο να εξυπηρετεί όλε τι παράλογε απαιτήσει σα. Αν είναι παράλογο τα ουφάδεκα έτσι. Ε, τότε όχι, να είναι παράλογο θα. να πληρώνεσαι. Ε, ναι, εντάξει. Ε, λέμε ρε παιδί μου, αν είναι παράλογο για το ουφάδικο να, να τρώω. Λέω, ξέρω εγώ. Δεν Α, γίνεται φίλε μου, θα δουλέψετε, θα δουλέψετε, αλλά δεν θα πληρώνεστε. Τέλο πάντων δεν θα πληρώνεστε επαρκώ για να πληρώνετε παραδοξία. Από του φόρου που οφείλεται στο κράτο. Α, εντάξει τότε. Άμα, άμα καλύπτουμε του φόρου μα, εντάξει μα μπορούμε να ζούμε και σε παγκάκι. Ε, ναι, να... ναι, όχι, το κράτο να είναι καλά. Ναι, να έχει κανένα παγκάκι όμω. Τουλάχιστον να έχει κανένα παγκάκι με του φόρου. Πλέον με να έχει κανένα παγκάκι, κάνα μεγάλο περίπατο. Πανγκάκι, ναι, ναι, παγκάκι ε... για κάθε Έλληνα. Πρώτη χώρα σε παγκάκι ένα Έλληνα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και να έχουμε και παγκάκια εκεί στην Κόρινθο, εκεί στη Διόρυγα. Έτσι να έχει μερικά παγκάκια και πέρα που δεν περνάνε ο καράβια, έχει παγκάκια. Ή ένα μεγάλο α, περίπατο, Ένα έστω να πηγα νέο κυρίω. Των να κάνει και ένα μπατζιτζάμπι που θα βρεθεί εκεί πέρα το παιδί. Ε, εκεί βρε αδερφέ, σωστό, όλης στη χαλκίδα. Σωστό. <συσίλια> <συσίλια> να κοιτάει ρε φίλε όλο γύρω γύρω λέει παντζάμι κάνετε. Δηλαδή, πουφ, <συσίλια> μου, δεν υπάρχει ένας να το σκοντίξει εκείνη την ώρα τι σταμάτα τη μαλακίες ρε παιδί. Μα δε, Ή, δεν υπάρχει γιατί και αυτό ο ένα που είναι δίπλα που λαμβάνει. Α λε να το κάνει, μπορεί να Τι να δεν αυτό. Να το το το να πριν από σκούντιμα ρε παιδί να το κόβω πόουκ να κάνεις σαν το facebook πόουκ ναι ένα πόουκ ναι ένα, ένα σκούντιμα με τον με το, με το, με το, με το ακόνετ κλακ κλακ κλα, δίπλα μήπως θες να δουλεύεις τρεις μέρες την εβδομάδα σκούντιτής ρε φίλε δεν το είχα σκεφτεί έτσι αλλά είναι μια θέση εργασίας αν θέλω να τη δώσεις σε μένα πολύ ευχαριστώ απλά εκεί θα έχεις να κάνεις με ουφ όλη την εβδομάδα Εντάξει. όχι μόνο τις υπόλοιπες μέρες που θα είσαι τα οφάδικα Επειδή σα σήμερα γεννήθηκε ο Τάσο Λιβαντήτη, γνωστό για τα ερωτικά του ποίηματα, αλλά κυρίω για τον επαναστατισμό, τι θυσίε του και τον αγώνα του για την ελευθερία και το ανθρώπινο δίκαιο, και επειδή θεωρώ ότι η στήχη του είναι πιο βγήκερη από ποτέ, θα μπορούσε να βάλει λίγο να παίξει από την απαγγελία του ίδιου στο ποίημα του, αν θέλει να λέγεσαι άνθρωπο. Για να μα υπενθυμίζει πω ο αγώνα του και οι θυσίε των συντρόφων δεν σταματάνε σε εκείνους, αλλά συνεχίζουν και περνάνε στα δικά μα χέρια. Αν θέλει να λέγεσαι άνθρωπο. δε θα πάψεις ούτε στιγμή να αγωνίζεσαι για την ειρήνη και για το δίκιο. Θα βγει στου δρόμους, θα φωνάξεις, τα χείλη σου θα ματώσουν από τις φωνές, το πρόσωπό σου θα ματώσει από τις φέρες, μα ούτε βήμα πίσω. Κάθε κραυγή σου μια πετριά στα τζάμια των πολεμοκάπηλων, Κάθε χειρονομία σου σαν να γκρεμίζει την αδικία. Και πρόσεξε, μην ξεχαστείς ούτε στιγμή. Χαίρετε. Χαίρετε. Είμαι ο Ζακηθινός, ο φίλος σου. Γεια σου, Ζακηνθινέ. Δεν του λέει κανείς αυτού του μαλλκά που θέλει να λέγεται. Υπουργό Εργασία. Να δουλεύει λίγο παραπάνω από τη Δευτέρα μέχρι την Πέμπτη για να έχει τρει μέρε αργία την εβδομάδα. Ποιο είμαι εγώ και ποιοι είστε εσεί που θα το απαγορεύσουμε. Ότι ο Βόφο, άμα δεν εμμύριζε, θα τον λέγανε πηγάδι. η ζωή έχει παλάξει. Αυτό που με τσάτει είναι μια κυρία που είχε πάρει προηγούμενα και είπε ότι δεν κινείται κανεί. το φέσβουμ, αναβάζουν χιλιάδες βαλακίες για τα σέλφτες και τα εμβόλια και τώρα που γίνεται αυτό για τα εργασιακά δεν ανοίγει ρουθούν δεν βγαίνει ούτε ένας να Σήμερα έχει συγκέντρωση οι ομοσπονδίες συνταξιούχων και δεν μπορούμε ότι ενέδειξε κανένας επίγε αυτή η κυρία Εγώ βέβαια με κάτω, γιατί είμαι 86 χρόνο, δεν μπορώ να πάω. Α, λουφάρουμε, τέλος πάντων. Εντάξει. Όχι, δεν λουφάρω, ίσα ίσα, που σε παρακολουθώ και συμφωνώ απόλυτα, όπως τα λέτε. Αποστόλια, εσύ! Εγώ. Ξέρει πόσο καιρό σε ψάχνω. Πόσο? Πολύ. Ψάχνω τόσο καιρό να, να βρω να σε ακούσα. Δεν μπορώ, επιτέλου σε βρήκα. Έψαξα και σε βρήκα. Μήπω δεν έψαχνε καλά. Μπορεί, δεν ξέρω. Να ξέρει, έχω καψούρα από μικρό από το σχολείο. Μωράκι μου, και τώρα πόσο είσαι. Ε, τώρα είμαι 25. Καλά, όχι ερωτική καψούρα, ξέρει. Απλά ακουστάρω την εκπομπή και ξέρει είχα κολλήσει με τον κύριο Βασίλη. Έχω μάθει με ένα μπέλι. Κατάλαβα, κατάλαβα. Έχουμε μεγαλώσει γενιέ και γενιέ. Ε, ναι, να σε ρωτήσω πώ τι βλέπει τι εξελίξει με τα Και... και με τα μέτρα αυτά τα καταπληκτικά που παίρνουν. Αφοδεύουν στι πόρτε μα. Στα αυτοκίνητά μα κάνουν σεξ σε πιλωτέ. Πολύ καλά, παιδιά, να και σε υπόγεια πάρκινγκ, όχι μόνο σε πιολότε. Εμένα έχει ξεκινήσει η διά μου τώρα και μου λέει κάτι περίεργα. Να βγούμε έξω μετά τι 9 και τέτοια. Τι θέλει να το κάνει πιλωτάτο? Όχι θέλει να το κάνει αμαξάτο έξω όμω μετά τι 9. Αμαξάτο μπορεί το κάναμε και πριν, χαιστήκαμε. Οι πιλοτίνε το ωραίο. Θα... Ο δημόσιο θα... χώρο θα... εκεί ητρικά η, η τσίτα σε συνδυή. Η αδρεναλίνη yeah. κανέβη. Στι <Σιέρω>, έψω αξίζει... και σε μύνθεσ τώρα δρομικός Αξίζει τώρα το μα πιάσουνε μετά το γ... που θα ρίξω εγώ να μου ρίξουνε ένα. Έχει πρόστιμο και για τον έρωτα. Ε, άμα μετά τις 9 έξω θα μπουνε... Ωραία <σκεφίλαια> ρε παιδί μου δεν μπορείς να φυλάχε. Επέζω ότι είχε σπάει το σκυλοβόλτα κάτι. Πάρτε και ένα σκυλί ο καθένα, να πηδιώνται και τα σκυλιά και να λες παραδέχτηκα που Σήμερα το γωνία του δρόμου Ήταν το ένα πάνω Τι κάνανε. Ζευγαρό, να είναι χρυσή μου. Είχα σεξουαλική επαφή. Παραδευτικά, δυο σκυλιά. Μου τώρα. Ζηλέψαμε πάρουμε... κι εμεί και κάναμε τον παλαμούτη. Μου ζητάει τώρα να πάρουμε σκυλί Να σε ρωτήσω. Όχι, oh, με... εγώ θα σου πει να πάρει και φίκο. Μπορεί μετά από τη λήξη τη τετραετία του Άρχοντα εδώ που μα έχει ξεκτηλήσει, Βλέπει να ξαναβγαίνει ή θα είμαστε σαν μαλάκι θα ψηφίσουμε πάλι κάτι άλλο. Δεν ξέρω, ό,τι μα φωτίσει ο Θεό. Αν ο Θεό μα φωτίσει Κυριάκο, Κυριάκο. Αν μα φωτίσει για Τσίπρα, Τσίπρα. Αν μα φωτίσει να δώσει. Δω... Με μια τετραετία στο Βελόπουλο, παιδιά. Ο Θεό, ό,τι πει. Μία τετραετία. Μία, μία. Κοίτα, ο Βενόπουλο μα παίρνει τα λεφτά. Ποιοι είμαστε εμεί να πούμε στον άλλον τι θα ψηφίσει και να πούμε και στον άλλον να θα δουλεύει 4-5 μέρε πριν ο Χατζηδάκη. Ποιο είμαι εγώ και ποιοι είστε εσεί που θα το απαγορεύσουμε. Ε, ο Χατζηδάκη, ο, ο Άρχοντα, έκανε το καταπληκτικό και έκανε μια τρομερή πρόταση υποστηρίζοντα τη σκλαβιά και τη μαρκακιά ταυτόχρονα. Αυτό είναι λίγοι που μπορούν να το κάνουν, πιστεύω. Ο Χατζηδάκη έχει κάνει τη σκλαβιά επιστήμη έτσι κι αλλιώ. Χρόνια τώρα. Έλα Μπορή Λατέρνα. Σε παρακαλώ. Γεια Αποστολή. Λοιπόν, άκου φίλε, ακούω τώρα αυτά που βάζονται με το που και διάφορους χαζοχαρούμενους κατά καιρούς μητροπολίτες και τέτοια. Εν πήγαν μερικοί, απαυτούς που μας κατηγορούσαν, ομοφιλόφιλοι, στο YouTube, στο Reality. Ακούσαν τες ομιλίες, όχι αποσπάσματα, σπάσματα, πρόκλη. Είμα, Είναι δυνατόν μια χώρα με τέτοιου ανθρώπου που πιστεύουν σε τέτοιε ηλικιότητε να έχει ανθρώπου με γνώση, με μυαλό, με σοφία, ξέρω εγώ. Ε, μου φαίνεται ότι η θρησκεία μα. Τη... Αυτό τώρα το λε για την Κύπρο. Όχι, το λέω γενικά Γενικά Α. για την Ελλάδα. Γιατί αν θες να σου πω παραδείγματα και για του Ελλαδίτε. Θα το γεμίσετε αγιασμό, μεγάλο αγιασμό. Και αν τελειώνει, μου Λίγο να θα βάλετε νεράκι και γίνεται πάλι αγιασμό. Αυτό το φάνημα. Ναι, εννοείται, το λέω γενικά. Τα νούμερα που πήγαν και μια Δημοκρατία δεν του έλεγε ότι θα σπάσει τη συμφωνία των Πρεσπών. Θα κάνει ότι μπορεί να βλύνει τη... τη συμφωνία και μαρτυρίε τώρα το που Το ότι να μπορεί να... είναι πολύ γενικό. Μπορεί να μην μπορούσε παραπάνω. Τώρα, μπορεί να, να μην μπορούσε α... Α... καθόλου. Μπορούσε. Τι Καλά. θες Καλά. ναι, δεν μπορούσε καθόλου. Πήγαν τα αρχαία μου τελικά οι νεοδημοκράτε. Οι πατριώτε. Έτσι δεν είναι. Πού είναι το κακό με την παραλαβή αρχαίων. Έλαντε, έλαντε, εντωμεταξύ, τώρα μου και μια έμπλευση. Α... Έχω α... παρατηρήσει όσο α... πιο α... πατριώτε. Α... Ο άλλος, τόσο πιο αμόρφωτος. Αυτό πάει μαζί συνήθω. Συνήθω πάει μαζί, μπράβο. Να ψάξουν, να βρούνε τι εννοούσε ο Σοκράτης ή ο Πλάτωνα όταν έλεγε Ελλάδα και ελληνισμό. Ποιο είναι ο ελληνισμό, Δεν είναι DNA δεν είναι γονίδιο, δεν είναι Είναι, είναι ιδέα ο ελληνισμό. Απλά Αυτά. για κάποιου είναι κακή ιδέα. Ε, είδες τι έγινε στο survivor με τον παπά και τον ποντιό. Ποιο so πόντιο, ποιο παπά, ποιοι είναι αυτή, τι είναι αυτά που βλέπει, ηρέμησε, <laughs> φύγει από αυτά. Δεν <laughs> του ξεχνά. Δεν είναι γελή, γι' αυτό, λοιπόν. Ήταν τώρα στο survivor, υποτίθεται είναι ο παπά. Αυτό είναι, που... είναι ανέκδοτο που λέει ότι ένα παπά είναι ένα πόντιο, ένα Γερμανό και ένα Γάλλο. Όχι, όχι, όχι. Είναι τώρα ο πόντιο και έχει πάει εκεί που έμενε ο παπά, ο υποτίθεται ηθοποιό παπά. Καλά του τα λέει συνέχεια η σκαφιδά, η οποία σκαφιδά είναι πραγματικά ηθοποιό. Και κάτι του έχει κάνει τουαλέτα το πρώην διαμέρισμά του, το είναι καλύβα του. Του και... το είχεσαι, ρίξανε κατοίκη. Όχι, ρε, έτσι, με πλέτα. Με... Πετρούλες για πλάκα Και έχει πάει τώρα ο παπάς Παίρνει ένα δακρύβραχτο ήχος Και λέει ο πόδιος είναι και από τη Μικρασία Πρώτο λάθος, οι πόντι δεν είναι από τη μικρασία. Κατάγεται από την μικρασία Αν δεν κάνω λάθος Και οι γονείς του έχουν αφήσει το σπιτικό τους Και αν γυρίσουμε σήμερα στα σπίτια τους Και τους δείξουμε ότι τα έχουν ερημάξει κάποιοι Θα, θα δακρύσουν Θα ήθελε να πάει στο σπίτι του που το έχουν πάρει οι Τούρκοι και να το έχουν κάνει τουαλέτα. αλέτα. δεν το έχει, έχει ιστορικά γεγονότα μέσα στο Survivor, <συσχελίδι> όχι μαλακίες. <συσχελίδι> Ο Σκάι <συσχελίδι> το έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά το θέμα είναι ότι εκείνε τι μέρε ήταν που έλεγε η νοφρένεια για του μικρασιάτε που μαζεύανε τα σεντόνια του όταν πούνε οι άλλοι να μην τι πούνε ακατάστατε τι γυναίκε. Και βγαίνει και ο παπάρα τώρα ο παπά και ξεφτιλίζει έτσι το προσφυγικό. Να δει πόσο γελίο είναι και πώ ξεφτιλίζουν ιστορικά γεγονότα για να κάνουν λαϊκισμό. Σήμερα έλεγα να μην τηλεφωνήσω. Και τι συνέβη, ε, Άλλαξε γνώμη. Α, τόσο εύκολη είσαι εσύ. Σε αυτό το θέμα Α μόνο Μ, Καλά Τέλος πάντων Η Ελλάδα είναι μια ασφαλή χώρα Ασφαλή ή ασφαλής Ασφαλής φυσικά Α, Και Γιατί μανάρι μου Γιατί σύμιο μου Γιατί αγόρι μου Τι είπε Είναι μια ασφαλή που... χώρα Είπε Ναι Η Ελλάδα είναι μια ασφαλή χώρα Έχω αρχίσει να ντρέπομαι πια Δεν ξέρω Πρέπει ε, να το τον επιμορφώσω. Το. Πρέπει, πρέπει να κάνει ένα σκοηλελική κουκάτι κάτι. Είναι μου κι αυτό, στην πέμπτη τάξη θα τον βάλω. Τι να τον κάνει, φύρα; είναι, δεν το βλέπει. Όχι, μην να το κάνει. Να σε κάνει ρε στα παιδιά. Όχι, όχι, μην το λες αυτό. Ε, τι γώρα να το λέω, το βλέπει.